Domatyo, sus luce periferde, jest taki flower mai, i a to katan o taki syfiano fili fas vinis, fas vinis, fas vinis, I to o sto, Μ' αυτό και κλένε. Είναι γκρι, είναι γκρι Είναι ή δεν είναι ο ελέφαντας Με κοιτάμε γλυκά και νάζι Και το φερ και το φερ Και το φερσιμό του ψουνέζι Δεν μπορώ, δεν μπορώ Δεν μπορώ να το δω με τυφλώνει τι Είναι αυτό, δεν αυτό Τι να αυτό που τα κάνει ο λασκόμη Είναι ή δεν είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο αυτό Τα ερωτήματα του είναι κομβικά Παλιά ήταν το, τραπέζι, το πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Τώρα είναι ο ελέφαντας, είναι ο ελέφαντας πάνω στο... Ήταν και ένας τιτανικό παλιά, θυμάσαι, ο Γιώργος και ο Γιώργος. Ο Παπανδρέου και ο Παπα Κωνσταντίνου. Τι τιτανικός. Κάτι λέγανε για το τιτανικό. Το μαζί με το πιστόλι. Α. Μαζί όλα αυτά, μαζί, Μαζί. Τα, τα λέγανε και ήτανε. Τώρα είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο, ελέφαντας, ξελέφαντας. Και η ΔΕΗ θα πουληθεί όλα τα σημαντικά περιουσιακά τη στοιχεία. Επειδή είναι ο Και πέφτουν οι συντάξει, χάνουν 700 ευρώ το χρόνο. Δεν πειράζει, έχουν τόσα πολλά χάσουν. Έναν τον χρόνο, όχι το μήνα. Σκέψη ότι θα μπορούσαν να χάσουν. Και το αφορολόγητο πέφτει που θα χάσουν και από εκεί και οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι. Μια χαρά. Για αριστερά καλά είναι αυτά. Είναι, είναι συνεπή. Συνεπέστατη. Στι υπογραφέ του. Συνεπέστατη, Συνεπέστατη γενικώ. Και στι εξαγγελίε. Κυρίω στι προεκλογικέ. Ειδικά για το φορολογικό που έχει γίνει και μεγάλο δώρο. Πόσο θα, ξεκίνησε, θα 12, 12, 9, 8, 600, 5, 900 τώρα. Δεν θα πάω κάτω, δεν θα δεχτώ εγώ να βάλω την υπογραφή μου κάτω από 9. Θα τη βάλει στα 6. Μπορεί να μην τη βάλει. Όχι, θα τη βάλει. Μπορεί να τη βάλει άλλο. Άκου, η διαφορά των Πασόκων Νεοδημοκρατών με του Συριζέους Οι βουλευτέ, οι απλοί. Όλοι αυτοί που βγαίναν και γκρινιάζαν. Το θέαμα να βλέπουμε βουλευτέ να γκρινιάζουν για αυτά που φέρνουν και δεν θα τα ψηφίσω. Το έχουμε ζήσει από το πρώτο μνημόνιο. Τότε ήταν οι κότε. Λέγανε, κάνα τα δικά του, μετά πήγαιναν στη βουλή, ψήφισαν. Το ίδιο και οι Νέο λιγότεροι. Λέγανε, διαμαρτυρόταν, πήγαιναν μετά στη βουλή, ψήφισαν. Ετούτοι εδώ δεν είναι κότε. Αυτή είναι κοτόπουλα. Του Βοκτά, τα τυλιγμένα στο ψυγείο και το καλοφωτισμένο, ούτε Ο. καν ζωή δεν έχουν. Τι τοποθέτηση. Τι τοποθέτηση. Προϊόντο. Ωραία. Είναι κοτόπουλα. Όχι Βοκτά. Φο... Τα, τα τυποποιημένα στο πακετάκι κάτω από τα καλά τα φώτα. Νεκρά κοτόπουλα έτοιμα να μαγειρευτούν. Θα ψηφίσουν ακριβώ ό,τι πρέπει, γιατί δεν θα υπάρχουν αύριο μεθαύριο. Με ντόπε μεγάλωσαν, βέβαια. Δεν είναι ότι ήταν ε, να κάνω Με ντόπε, δύο νοήθως. κεφάλια, νοήθως. τρία πόδια. Ε, τα γνωστά του και, γιατί, <laughs> Όταν από το 4 γίνει σε 34, ε, μόνο με ντόπα μπορεί να γίνει αυτό. Με ντόπα του λαού με... και παπάτζα πολύ. Με λόγια και ταξίματα ότι δεν θα φέρω μνημόνιο, δεν θα κόψω συντάξει και εξφαίρει μνημόνιο και κόβει συντάξει και συνεχίζει και ξεπουλά και τη δέη, Εντάξει πώς να το πούμε όλο αυτό Αλλά ξέρεις τι Ευτυχώς υπάρχει ένας Δεν είναι πολύς αυτόν τον τόπο Που δεν ανέχονται αυτό το ψέμα ρε παιδί αυτή την κοροϊδία ο, ο σκουρλέτης Όχι Ποιος Πιο πάνω από το σκουρλέτη Ο σκουρλέτης δεν ανέχεται Να τα λέμε όλα Ναι αλλά ο δεν το πει τόσο καθαρός ο Τσίπρας. Ξέρετε τι δεν ανέχομαι Κάποιους οι οποίοι μας λένε ότι δεν συμφωνούμε Ότι διαφωνούμε πλήρω, ότι υπερβαίνει τη συνείδησή μας, αλλά θα το ψηφίσουμε. Και δεν με ενοχλεί αυτό, διότι με ενδιαφέρει, δεν θα πω ψέματα, η, αξιο, η αξιοπρέπεια του καθενό και της καθεμιάς είναι δικό του ζήτημα. Αυτό που πιστεύω ότι δεν έχουν δικαίωμα και πρέπει να σεβαστούν είναι την νοημοσύνη μας. Για είναι και στου δρόμου περιφέρεται και Αυτό που πρέπει να σεβαστούν είναι την νοημοσύνη μας. Η αγάπη είναι ελέφαντας και θα το καταλαβείς. Όταν και εσύ για ένα φίλι θα σβήνεις, θα σβήνεις, θα σβήνεις και θα ανάβεις. Ξέρετε τι δεν ανέχομαι. Κάποιους οι οποίοι μας λένε ότι δεν συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε πλήρως, ότι υπερβαίνει τη συνείδησή μας, αλλά θα το ψηφίσουν. Δεν του ανέχεται αυτού. Και δεν έχει συναντήσει και ποτέ του τέτοιου. Είναι στην άλλη πλευρά. Ό,τι λέει το κάνει. Με κόστο, ναι, με κόστο, τον ξέρει. Είναι συνεπή. Πήγε τίμηση και τον Μπελογιάννη. Και τον Μπελογιάννη. Και τον Μπελογιάννη. Εκτό όλων αυτών. Δεν του μπορεί καθόλου όλου αυτού, γιατί πολύ σωστά τα λέει ο άνθρωπο. Είναι θέμα συνείδηση που μα αφορά. Γιατί εδώ λέει δεν μα αφορά η αξιοπρέπειά του. Όχι, μα Όταν αναξιοπρεπή άτομα σε κυβερνάνε, θα κάνουν. Μέχρι και εγκλήματα είναι ικανά να κάνουν το οτιδήποτε Κατά τον πολλών Γιατί το τζίπρα δεν τον ενδιαφέρει η αξιοπρέπεια του καθενός με ένα προσωπικός με ενδιαφέρει η αξιοπρέπεια Αλλά λέει εδώ και για την νοημοσύνη μας Αυτό που δεν μπορώ στο ΣΥΡΙΖΕΝ Μας κατάντησε ναι. Να ακούμε στην ελληνοφρένεια Ρέμο Αυτό. Μα είπε ο Πολλά να είπε ο Αυτό που ακούγεται από δεν την κουμπί τη δική μα, Ρέμο, η κατάντια αυτή πρέπει να σκεφτεί. Τι ελέφαντα, έχει και ο δελβοριά, το... έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι. Ε, τώρα δεν είπε ελεφαντάκι ο τσακαλότο, είπε ελέφαντα. Κολόγο του ελεφαντά. Δεν γίνεται, τονίζεται αλλού. Δεν θα Φαετοκί. κόβουμε εμεί λέξει. Κατάντια. Λέξει αυτοί που κόβουν. Και πάλι τι έχει ο Ρέμο, κύριε, δεν είναι και ακαδημαϊκό. Ναι, ναι, Κριτική εντάξει, επιτροπή όχι. δεν ήταν στο Horizon. Ακαδημία, εντάξει, ναι, εντάξει, κάνει, δεν, δεν είναι, είναι ένα τυχαίο τραγουδιστή. Υπάρχουν οι τραγουδιστέ, τυχαίοι και οι καταξιωμένοι που διδάσκουν και μεταλαμπαδεύουν. Την τέχνη του και δεν ξέρω εγώ πια, τι άλλο μεταλαμπαδεύει. Την ναι, ξέχα. Έχει διατελέσει σε δύο. Δύο! Σε δύο ήταν η δεύτερη το, Αυτό που γύριζε, το Voice, δεν ήταν αυτό ήταν που. Και γύριζε. ήταν δεν ήταν. Τον άντεχη καρέκλα γύριζε. <laughs> γύριζε. Η <κατενιά> δεν ήταν. <laughs> καρέκλε. Ναι, ναι. Αλλά. εν πάση περιπτώσει, είναι ακαδημαϊκός. Αυτά αυτά του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορώ. Εδώ η Ελλάδα σε που Ελλάδα. Έχω εδώ Μα έχει καθυλώσει του καναπέδες. Την ίδια κατηγορία, είναι τα ίδια λέω. Μα έχει καθυλώσει του καναπέδες βλέπουμε να φτιάξει. Βλέπουμε survivor και ακούμε ρέμο. Τι πρέπει να κάνει για να φά ένα πιάτο μακαρόνια με κοιμά. Ενώ ο Σάκη το έχει περιγράψει επί Πασόκη. Τότε ήταν το τρόμο με το μακαρόνια με oh. κοιμά με... και μπάρκα. Έτσι, άλα. δρόμο για να τα πετάξουμε. Δεν τα τρώγαμε. Γιατί μαγειρική. Καλά, και τώρα μαγειρεύουμε για το Instagram. Για να τα βγάλουμε φωτογραφία. Τα τρώμε. Δεν τα τρώμε, λε τώρα. Όχι. Για να δείξουμε ότι περνάμε καλά. Ε, τι τρώς το mm. λίγο γιατί το φάει όλη τη βδομάδα. Κάνει τη φωτογραφία και τη λε: Να, το φάει τη εβδομάδας. Της και εβδομάδας. είναι ένα πιάτο που θα φάει μια μπουκιά σήμερα. Όλη τη βδομάδα. Mm. Ο Σκουρλέτη, λοιπόν, να γυρίσουμε στα σοβαρά. Να πάμε πες. να πια στα σοβαρά αυτά Με που λέω πλέον θα είναι. Θα γυρίσουμε σε αυτά που δεν ανέχεται ο Αλέξη Τσίπρας να βλέπει. Τσίπα πήγε να πει και τσίπρα, είναι λάθο το Σαρδάμ. Δεν χρειάζεται να βγάζουμε το από τη συγκεκριμένη λέξη γιατί. Δεν εμπεριέχεται αυτό που εσύ εννοεί στη συγκεκριμένη λέξη. Αχα. Το έφεραν. <laughs> Αλλά όμω ο Σκουρλέτη στα χθεσινά, να κάνουμε έτσι μια μήνυ επανάληψη, ε, δεν αντέχει. Θα ψηφίσει βέβαια. Άλλο αυτό. Θα ψηφίσει. Θα ψηφίσει το ξεπούλμα. Ποιο πίτσε, ψηφίσει, έκλεγε. Θα ψηφίσει το ξεπούλμα. Πώ λέγεται αυτό που, ψη... που εντοπίζει ότι θα ξεπουληθεί μεγαλύτερη επιχείρηση τη χώρα και παρόλα αυτά θα το ψηφίσει. Αυτό επειδή δεν είναι σαν να. αυτό που έλεγε με το Τσίπρα, χωρί το ρόκη με ένα ξέ. Ναι. Τώρα δηλαδή πουλάμε όσο ο κύριο αυτό μα λέτε. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Φοβά... Ας... γίνει. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αστημένο σε αυτό το παιχνίδι. Αντιλημμένο είναι, είναι ένα παιχνίδι με σημαντικότερο. Αστημένο από ποιου μπορεί να είναι, κύριε Υπουργή. το λέτε από του παρεμβαστέ. Αντικειμενικά. Ναι, ναι, αντικειμενικά. Γιατί αυτοί κάνουν. Συμφωνούν με την Τρόικα για να πιέσουν τον κόσμο. Μα είναι σαν να παίζουμε εμεί χαρτιά και να σου λέω ότι το πρωί που θα τελειώσει το παιχνίδι εσύ θα έχει χάσει τα μισά σου λεφτά. Τόσο πολύ. Άρα, αν καλά καταλαβαίνω, ω κρουλέτη που θέλουν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 Όχι, όχι, έχει μια σημασία Ρωτάω μου κρυφτείτε πίσω, πίσω από Επιτροπή <Ρι σ <Ρι σ <σ <σ Αφού έκανε τι διαπιστώσει ο Σκουρλέτης ότι θα ξεπουλήσουμε, φοβάμαι θα ξεπουλήσουν, κυβέρνησή του, την οποία τη στηρίζει κανονικά. Oh, ότι άλλοι είναι λαμόγια, οι ξένοι, ε, έρχονται να τα πάνε. Είναι οι βαποράκια, βαποράκια συμφερόντων οι... το του Αυτοί που επιτρέπουν στα βαποράκια συμφερόντων να κάνουν εδώ το, το κουμάντο ή τα στηρίζουν. Συνεργάζονται. Συνεργάζονται. συνεργάζονται στενότατα. Χωρί αυτού δεν πάνε πουθενά. παρκούλα που ακολουθεί το βαποράκι. όχι. Τα βαποράκια τα ξένα, χωρί ντόπιου συνεργάτε δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δεν μπορούν να ξεπουλήσουν τη τα ξένα βαποράκια. Και, και η, τα λαμόγια τα ξένα, χωρί τη συνεργασία των ντόπιων εδώ των εκλεγμένων αριστερών και βεβαίω όλοι ξέρουμε ότι αν δεν ήταν αυτή η αριστερή ούτε το αφορολόγητο θα είχε πέσει τόσο χαμηλά, ούτε θα είχε ξεπουληθεί η δεή. Ήθελα να την ξεπουλήσει και η δεξιά. Και το Πασόκ δεν τα έχει καταφέρει λόγω των αντιδράσεων. Και γενικότερα δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά που έχουν γίνει και θα γίνουν. Μα δεν έπρεπε να έρθουν για να μην έχουμε τι αντιδράσει. Δεν έχουμε τι αντιδράσει. Όλα καλά ακριβώς. πουλάμε. Αυτό ακριβώ. Και Κύριε. γιατί ο Σκουρλέτη θα αναγκαστεί να κάνει ο, ό,τι αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή, τα συλλογικά όργανα γιατί είναι στην αριστερά χρόνια και και, και γιατί θα συμβεί όλο αυτό είναι αριστερός ε, ναι δεν το είπε έτσι ακριβώς κοίτα, το είπε, είπε, χρησιμοποίησε άλλη λέξη αλλά εμεί εδώ θα κάνουμε την αποκατάσταση θα σας απαντήσω, είσαι υπουργός. θα αλλά... σας απαντήσω σε κάτι που εσείς ειδικά μπορείτε να το καταλάβετε λόγω του παρελθούν Έχω λόγω Εντελώ την λογική των συλλογικών αποφάσεων των δημοκρατικών διαδικασιών. Mm. Είναι στοιχείο τη ταυτότητά μου. Από κάτω, κάποιο κάνει ένα επιφώνημα και χθε είναι κανονικό στο Σκάι μέσα. Δεν ξέρω, εγώ ο Νόμι, κάποιου άλλου εκεί στο πάνελ, έκανε αυτό το επιφώνημα όταν έλεγε αυτά τα ωραία ο Σκουρλέτη. Αυτό έχει συμβεί λοιπόν ναι. τόσα χρόνια με στι συλλογικέ αποφάσει. Το ενδεχόμενο να είναι λάθο η συλλογική απόφαση και αν είναι λάθο, δηλαδή κάθε συλλογική απόφαση είναι σωστή. Συνήθω όχι. Oh, δεν έχει... Μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι λάθο. Αν είναι σωστή, ναι, να την τηρήσει με κόστο λοιπά. Αν είναι λάθο. Τι θα πάζει σεβαστεί να την πλειοψηφία, τι να κάνουμε τα Δημοκρατία. Έχουμε. Μα άμα ξεπουλάει τη ΔΕΗ στα βαποράκια. Εμ. τώρα κινείται η αγορά και πουλάμε κάτι. Εμ, γκρινιάζεται. Α, εντάξει, ωραία. Ωραία, τι okay, την έχουμε την τι, τι την κάνουμε. Μα ζημιώνει. Ναι, τι μα ζημιώνει. Τι <laughs> <την έχουμε. laughs> Κάναμε και ιδιωτικέ. <laughs> τι τα... την έχουμε. Πώ θα βοηθήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εάν δεν ξεπουλήσουμε τη δημόσια, δεν κατάλαβα Η ιδιωτική πρωτοβουλία θα φτιάξει πυλώνες Θα φτιάξει υδροελεκτρικά εργοστάσια Και ταυτόχρονα θα μου παρέχει εμένα Ως καταναλωτή την άλλη επιλογή Σιγά σιγά Ή θα αξιοποιήσει τις υποδομές της ΔΕΗ Για να έρθει να θησαυρήσει παραπάνω Ωραία κύριε και πως θα κερδίσουμε τον Κυριάκ Ακόμα δεν κάνουμε τι πολιτικές του Να δείξουμε ότι υπάρχει κενό. Δεν είναι. Μα έτσι θα μπει στον δρόμο. Κάνουμε αυτά που θα έκανε ο Κυριάκο, άρα μην το φέρετε, δεν χρειάζεται. Μα θα πει κάποιο, όχι θα φέρω τον πρωτότυπο. Έτσι γίνεται πάντα. Το έχει δείξει η ιστορία. Κυρίω στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Αν το πρωτότυπο θα φέρουμε τον Σόιμπλε, θα φέρουμε τον Μα ο Σόιμπλε είναι και ο Τσίπρα και ο Κυριάκο. Mm. Γι' αυτό δεν υπάρχει ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία σημασία αν θα είναι κάτοικο του Μαξίμου ο Κυριάκο ή ο Τσίπρα. Γιατί ο Σόιμπλε αποφασίζει κανονικά. Άρα έχουμε τον πρωτότυπο τι κοροϊδευμά μα και επασχίζουμε. Λένε τα δικά τους και ενώ ο σκουρλέτης μέσα στις συλλογικές αποφάσεις έχει πάθει αυτό που έχει πάθει και γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει βήμα, ο Τζανακόπλος που δεν έχει πάθει αυτό που έχει πάθει στις συλλογικές αποφάσεις βγαίνει και λέει περί Μεταξύ της τεχνικής συμφωνίας και της απόφασης για την ρύθμιση του ελληνικού χρέου, για την συγκεκριμενοποίηση των μέτρων αν θέλετε υπάρχει πιθανότητα να νομοθετηθούν κάποια δευτερεύουσα σημασία σε ζητήματα τα οποία θα έχουν συμφωνηθεί με τους θέσμους Εργασιακά Έγινανε μπορεί να νομοθετήσετε χωρίς να μετασυμφωνήσει για χρέους Τα εργασιακά θα έχω την εκτίμηση ότι θα είναι τόσο θετικά που θα χαρούμε κιόλας να τα νομοθετήσουμε <Κι> να πω, Με <Τιν'> αυτό που αγαπεί το λένε Το ΣΥΡΙΖΑ Και μ' αυτό και μ αυτό Και μ' αυτό γελάνε και κλένε; Το ΣΥΡΙΖΑ Δεν μπορώ, δεν μπορώ Δεν μπορώ να το δω με τη φλόμη Το ΣΥΡΙΖΑ Με αυτό, δεν είναι αυτό Τι είναι αυτό που τα κάνει ο Ρασκόνη Το ΣΥΡΙΖΑ Είναι νεκρύ, είναι νεκρύ Είναι νεκρύ και ποτέ δεν χωρθένει Το ταΐ, το ταΐ Το ταΐζουν οι <Τοκίνες> Τα εργασιακά θα έχω την εκτίμηση ότι θα είναι τόσο θετικά που θα χαρούμε κιόλας να τα νομοθετήσουμε. Ακούσ. Χαρά. Θα χαρεί να νομοθετήσει τα εργασιακά που αποφάσισε το του, mm, Το άρα. δουνουτού. Αριστερός άνθρωπος βγαίνει και λέει. Έχουμε. Τα εργασιακά που αποφασίστησαν θα χαρούμε να τα νομοθετήσουμε. Και εμείς περιμένουμε για να χαρούμε. Να νομοθετηθούμε από αυτά τα εργασιακά που θα χαρούν αυτοί να νομοθετήσουν. Έχουμε περάσει λοιπόν σε άλλο στάδιο. Έχουμε περάσει και ένα άλλο, βλέβλε, άλλο γιατί στάδιο. Γιατί εκεί που ήταν κλαψομού και okay. κλαίκανε και τα ψηφίζουν, τώρα χαίρονται κιόλα. Τώρα χαίρονται και περιμένουν πώ και πώ να κλείσει αξιολόγηση για να ψηφίσουν τα εργασιακά. Έσβησαν οι ενοχέ, επιτέλου. Να. Ποιε ενοχέ δεν είχαν καμία ενοχή. Απάτη είναι. Απαταιώνε είναι. Τι, ποια, ποια ενοχή. Δουλειά κάναν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία. Το λέω εγώ είμαι πειριασμένο γιατί είχε μύτη προχθέ και να υπάρχουν στην Ισαγγελέα. Μα υπάρχουν στοιχεία το και δεν η διαφθορά είναι. Είναι κοινωνικό φαινόμενο και δεν είναι με εχθρότητα. Δεν πατάσετε με επιτροπές και μα, με εκλογέ. Δε, δε, δε, δεν εξθρότητα. είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι α, σήμερα που μπουνίζει. Α, ah, διαφορά διαφθορά βρέχει. Βρέχει μίζες. Τι είναι αυτό, Δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο. Ναι. Βροχή. Βροχή τη Τα γκολ και τα εκατομμύρια από τη Σήμερα. Ζήμες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια τη Πέμπτη. Καλώς σα βρήκαμε και σήμερα και μα βρήκατε. Ε, στο τηλέφωνο απαντάει η Ελισάβετ. Ε, δεν έχει νόημα να πάρετε, την ταλαιπωρείτε. Στείλτε μα στο Twitter ό,τι θέλετε ή στου άλλου δύο τρόπου. Στο mail δηλαδή, διεύθυνση διεύθυνσηνestud.papakirialfm.gr και στο μέσο κινητού, γράφετε real. Αφήνετε κενό. Το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19650. Ντόνι Μορτάκη ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή είπε και εσύ, έφυγαν οι ενοχέ. Δεν έφυγαν οι ενοχέ. Πάντα ε, στη δεξιά υπήρχε ομοφωνία και καθαρό τοπίο. Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε την αριστερά, τη δεξιά και το κέντρο. Ε, δεν υπάρχει κανένα Έλληνα πολίτη που να κατατάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη. Η αγάπη <Τι> είναι <νομίζω> ελέφαντα και όπου βρει πατάει, Είναι ή δεν είναι ο ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο αυτό. Λόγο <Τι νομίζω> <δρόμους> περιφέρεται <νομίζω> και στα τυφλά ορμάη. Η αγάπη νομίζω> είναι <νομίζω> ελέφαντα <νομίζω> και θα το καταλάβει. Όταν και εσύ για ένα φιλί θα σβήνει, θα σβήνει. Α σβήνεις και θα ανάβεις. Και αυτό που είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο Δεν αναφέρεται καθόλου <σομίου> Η αγάπη <σομίου> είναι ελέφαντας <σομίου> Και όπου <φουβλί> βρει πατάει Στους <σομίου> δρόμους περιφέρεται <σομίου> Και στα τυπλά ορμαεί Η αγάπη <σομίου> είναι <σομίου> ελέφαντας Και θα τον καταλαβείς Όταν κείτε για ένα φιλί, τας βινισ, τας βινισ, τας βινισ και βαννάβις. Υπάρχει λέει ένα ένα, σύνολο, ένα κοπάδι από καρακάκισες που επιτίθεται σε ένα μικρό και μοναχικό αιδώνι, γιατί τους ε, φαινότανε παράφωνο, Μας. τους ε, χαλούσε την ε, ομοφωνία mm -hmm. των της χοροδίας των καρακάξων. Ο παραλίγων πρόεδρο του Εσουρού είναι αυτό, Βίρον Πολίδωρα. Κρίμα. Για τις... Εννοείται. Εμεί κάναμε ό,τι μπορούσαμε τότε για τι Καρακάξες και για το Αϊδόνι. Βεβαίω υπάρχουν ακόμη θεσμικέ θέσει, μπορεί, δεν ξέρω, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ Το Αϊδόνι είναι. Ναι. Ο, αυτό. Που... Ο Ναι. Το Αϊδόνι. Αΐ, ο αϊ... να το Αγίου Δόνι ανημέρα. Λοιπόν, μετά το Αϊδόνι έχουμε και του Αϊτού και τα Φαράγκια. Αϊτού. Αϊναι, του Αϊτού. Ξέρετε, ε, περπατούσα. Πέρυσι το καλοκαίρι στα, ε, στα βουνά, νομίζω ήμουν στην, στο φαράγγι της Αράδενας και είδα πέντε μεγάλους αετούς, ε, καταπλητικούς, ε, έτσι υπερήφανους να, να πετάνε πάνω από το, το φαράγγι και σκεφτόμουν ότι θα υπάρχει πολλοί κόσμος ε, ο οποίος έρχονταν και θα πλήρωνε χρήματα αρκετά για να δει αυτό, να δει αυτό το θέαμα. Πώ είναι ο υπερήφανο όταν πετάει δηλαδή, όταν στέκεται, το, το καταλαβαίνω, κοίτα υψηλά, όταν πετάει Πέταξε το νερό που κάνει πιο ανάλαφρο φτερού γήμα. Η φτερού γήμα δεν κουνάει. Αρέα και ο Κούμε, τα πάει μόνο του. Πάει, ναι. Bye -bye. και τα λοιπά, ναι. ναι. Έχει ύφο. Ξέρω εγώ πώ είναι το αυτό, αν δεν καταλάβετε. Όχι το Κυριακό, ξέρω ο Κυριακό. Δηλαδή θα 10... πουλήσει και του περήφανου ΑΕΤ στα πράγματα, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ή θα του απολύσει από το δημόσιο <laughs> αέρα. Να <ξέρω εγώ, laughs> θα... κάνουν εταιρεία. Θα... Να κάνουν εταιρεία. Η περήφανη ΑΕΤ. Ο Ε. Ανάλογο, θα δούμε τη μορφή. Κινσέπ είναι τη μόδα τώρα. Κινσέπ. Για να μην. Αυτά δεν είναι. Ξέρω, όχι. τι είναι το KINSEP. Τα ίκια. Τα ίκια, είναι και τα KINSEP μια μορφή κάτι εκεί, <συλίκυνε> συλλογικότητων κτλ. τα λοιπά. όρεξη να έχει κανείς να βρει τρόπους να μην φορολογείτε, να φορολογείται λιγότερο. Ο Κυριάκο έδωσε αυτή την περίφημη συνέντευξη στο CREATY TV και μάλιστα από το σπίτι των Χανίων, το περίφημο σπίτι των Μητσοτάκηδων εκεί, που έχουν περάσει το πρώτα. Μητσοτάκηδων δικό μας τώρα... Παίζει. Στα, Παίζει. Χαρτιά λέμε Στα χαρτιά λέει Μητσοτάκη Στα χαρτιά λέει Μητσοτάκη για να πληρώμε και τον ένφια τέτοιο σπίτι ε, Το πληρώνουμε όλοι εμεί τον έμφυα Τον ένφια το, Τους τον πληρώνουμε εμείς με διάφορους τρόπους ε, Απάντησε και σε μια άλλη ερώτηση Βλέπετε Survivor που γίνεται το έλα survivor δεν μπορώ να σα πω ότι βλέπω. Mm -hmm. ε, ούτε το... η μικρή σα έχει βάλει, όπω το λέει, νεολέα, ε... στο τρυπάκι μπαμπάιλα να δουλεύει. Ναι, το τώρα κάτι, κάτι ακούω τελευταία για το, ε, για το survivor αν και, αν, αν και δεν βλέπει. Είναι όμω ένα φαινόμενο το οποίο θέλω mm -hmm. να το καταλάβω. Θέλω να το, να το, να το εξηγήσω. Ένα mm -hmm. μεγάλο κομμάτι τη ελληνική κοινωνία βλέπει αυτή τη στιγμή. Δεν, δεν, δεν το κρίνω ούτε θετικά ούτε, ούτε, ούτε αρνητικά. σας προξενεί εντύπωση όμως ότι είναι ατμόσφαιρα. Μου προ, προξενεί ένα ενδιαφέρον. Αλλά τελευταία αρχίζω να ενημερώνω για το τι είναι αυτό. Πράγμα, ασχετά εγώ δεν έχω πολύ καιρό να βλέπω. σιγά μη δεν βλέπει survivor. Δεν έχει ταυτιστεί με τον manager rugby. Με ποιον? Με manager rugby. Γιατί είναι δικό του. φωτογραφία. δεν είναι δικό του. Κυκλοφορεί στο Twitter του manager rugby αγκαλιά με τον του. Όχι, ποιο τον έστειλε στο survivor του Σκάι. Για να κάνει μεγάλη κούρα. Ξέρουμε τι σχέσει Μιτσοτάκη-Σκάι. Λοιπόν, ποιο τον έστειλε. Δεν ξέρω. ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει σταυρού. ΣΥΡΙΖΑ. Σταυρού. Κάνει σταυρού. Ο Τάχα, <laughs> τάχα Βουνταή. Θα κάνω σε πέσα ματά και τα λοιπά. Okay. Και μετά ψυχούλα. <laughs> τίποτα. τίποτα, Αλλιφού έκλειγε χθε. Οπότε... Ναι, ναι. ναι. στήλα. Οπότε ΣΥΡΙΖΑ. Το κόβω Παλώς για ΣΥΡΙΖΑ. Για του άλλου μην πούμε, καταλαβαίνετε. Πάει τρωί τα ψάρια μόνο του και μετά κλαίστε να χορηγείτε. Φάτο εκεί. Λοιπόν, για το Σαρβάβρο κατέθεσε ερώτηση στον Νίκο Παπά στη Βουλή ο Νίκο Νικολόπουλο. Ο Ως βουλευτή. Είναι ακόμα βουλευτή. Είναι βουλευτή. Χριστιανοδημοκρατία. Πρόεδρο μια χριστιανοδημοκρατία. Χριστιανοδημοκρατίας, Φιάνου. Πρόεδρος μιας χριστιανοδημοκρατίας. Ά, 11 ερωτήματα. Ε, λοιπόν, λέει, θα ζητήσετε να διενεργηθούν έλεγχοι από το ΕΣΟΡΟΥ για την τήρηση τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Τι προτίθεται να πράξει το ΕΣΟΡΟΥ από τα καταγγελόμενα τόσο από άπου σε θεάματο και αισθητική, όσο και από πλευρά ώρα προβολή. Πάνε να μα αλλάξουν την ώρα, κατάλαβε. Θα αναλάβετε, λέει Θε δεύτερον. Ότι, τι. Η ώρα προβολή. Θα σου τι πω. Το λέει παρακάτω. Ε. Αναλάβετε όλε τι απαιτούμενε πρωτοβουλίε για την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων φυσικών και ηθικών αυτούργων για όλε τι ανωτέρω καταγγελόμενε πράξεις Η παραλήψη επιβάλλει του των προβλεπωμένων κυρώσεων και ποινών. Άκου να δει που το έχει πάει ο Νικολόπουλο, να δει ο πολιτικό που βλέπει μακριά. Τρίτον, τι προβλέπετε νομικά, αν και εφόσον προκύψει σοβαρό τραυματισμό, θάνατο, ανθρωποκτονία ή άλλη εγκληματική στο πλαίσιο αυτού του ευσχήμω αποκαλούμενου παιχνιδιού, ισχύει το δίκαιο τη Ελλάδα ή του Αγίου Δομηνίκου. Δομήνικου, λέει Δομίνικου που λέει ο Τανημανίδης, καθότι το προβάλλουν, το προβάλλουν κανάλι είναι ελληνικό, Ψ. επειδή είναι στο έδαφος του Αγίου Δομινίκου, τι δίκαιο ισχύει. Στην περίπτωση ενός τέτοιου δυσάρεστου περιστατικού Οι διοργανωτός του παιχνιδιού δεν φέρουν ευθύνη για το γεγονός ότι υπέβαλαν τους συμμετέχοντες σε απάνθρωπες και ακραίες συνθήκε διαβίωσης. Mm. Άλλο ερώτημα. Θα προστατεύσετε μέσω νομοθετική διάταξη τη μαθητιώσα νεολαία μετακινώντα υποχρεωτικά εκπομπέ reality μετά τι 11 το βράδυ, έτσι ώστε τουλάχιστον τα παιδιά έω 15 ετών να προστατεύονται από τέτοια φθορροπιαία προγράμματα. Mm. Και 11 θα ξενυχτάμε να βλέπουμε τον Τάμπερτ. Αν και 12-11 είμαστε εμεί. <laughs> Αν είναι το μεταφέρει, το πάει μετά. Τις 12. Κύριε Νικολόπουλο τη Χρυστιανοδημοκρατία. Μια παρέμβαση. Καλά, έχει ελλεινοφρένεια στι 11. Πιο, μετά, πιο μετά, να πάει στι 12. Και άλλα τέτοια ερωτήματα. Και μετά πέφτει στα στοιχήματα. Έχει άλλε 4 πέντε ερωτήσει για τα στοιχήματα που παίζει. Μπράβο, είδε. Περιμένω την απάντηση του Παπά. Δύο κοινωνικά φαινόμενα έχουν τι Τη διαφθορά δύο. και ο survivor. Ε, ναι, ε, ναι. Τα δύο αυτή Εννοείται, εννοείται. Φεύγουμε από αυτό. Ο κυριάκο Μητζοντάκη δεν το βλέπει όπω είπε, αλλά μαθαίνει τι γίνεται γιατί ένα αυριανό πρωθυπουργό. Πέραν να ξέρει όλα. Και αρχηγό θεσμικό, ο, ο τρίτο στη τάξη μετά τον πρόεδρο τη Βουλή, τον πρωθυπουργό κτλ. Τέταρτο τι είναι. Ε, πρέπει να οφείλει να μαθαίνει. Ε, στη Βουλή προχθέ. Έγινε συζήτηση, αλλάζουμε θέμα τώρα. Μένουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ενώ έχει ένα μοντέρνο πρόεδρο, πολύ ανοιχτό μυαλό, που προτείνει καθαρίστε εταιρείε που θέλει... είναι ανοιχτό οριζόνταν ο διαρκή τη έδωση και τη συνέντευξη μιλάει Υπάρχουν του Άρφων. Γενικώ, δεν είναι ναι, στο μυαλό ναι, του ανθρώπου, δεν έχει αγειλώσει. Είναι μοντέλο. Είναι μοντέρνος. Αλλά έχει στη Νέα Δημοκρατία και άλλου. Επίση μοντέλου, όπω είναι ο κύριο Θασούλα, ο οποίο με αφορμή το... την εκδήλωση για τον πελογιάι το Μουσείο την Δευτέρα από ό,τι ήταν την Τρίτη. Τη Δευτέρα, με αφορμή αυτή την εκδήλωση, μίλησε στη Βουλή με τον ίδιο μοντέρνο λόγο. Δεν υπάρχει μόνο η αριστερά σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και άλλες παρατάξεις. Έχει ακουστεί εδώ ότι ο Μπελογιάννης αγωνίστηκε για τη δημοκρατία. Διαφωνώ. Ο θάνατος του Μπελογιάννη ήταν σκληρότατος. Η θανατική ποινή είναι μια σκληρότατη πράξη. Αλλά δεν μπορεί εν ονόματι μια πράξη που μπορεί κανείς να την κρίνει αν ήταν άδικη ή δίκαιη. να θεωρούμε ότι η επιδίωξη επιβολής κομμουνιστικής δικτατορίας συνιστά πράξη υπέρ της δημοκρατίας Εάν είχε επικρατήσει Τασούλα, η άλλη παράταξη στη χώρα μας παρακαλώ. δεν θα επιτρεπόταν όχι απλώς να πω αυτά Κύριε αλλά δεν σούλα, θα επιτρεπόταν ούτε να τα σκεφθώ αυτά Πού ήταν κρυμμένο ο Τασούλα, δεν <στατά> τα είχε πει του οικειωμένου. Ποτέ σογκερόφα. δεν ήταν κρυμμένο. <στατά> <Είς>, Στη Νέα Δημοκρατία <στατά> δεν τα είχε πει, δεν είχε δοθεί ευκαιρία. Τώρα είδε το μουσείο και μου αρέσει που οι Ονεδίτε έβγαλαν. Ταυτίστηκε με τον Ιλιόπουλο πάντω βλέπω. Αυγή. Δεν είπε ει... θα <στατά> γκρεμίσουμε. Δεν είπε ει... αυτό, αλλά. Ταυτίστηκε <στατά> το ίδιο με τον Ηλιόπουλο. Μόνο αυτό δεν είπε. Εννοείται <στατά> η παράταξη <στατά> είναι ίδια, η πολικατική είναι ίδια και καλά που. <στατά> <στατά> Είναι και η Λιόπουλη για να εκφράζουν τα ίδια τη φωνή. Αυτά αποτρέπονται να πούνε βέβαια. οι νεοδημοκράτε Και μου αρέσει που, που η Ονέδ πρώτη, μετά την επόμενη μέρα, το έβγαλε μια φωτογραφία και έλεγε Μουσείο Μπελογιάννη. Έδειχνε αριστερά και με σπίτι του πάνω όχ, το, το, του Παύλου Μελά. Α. Και το σπίτι του Παύλου Μελά που είναι εγκαταλελειμμένο και δεν έχει ανακαινιστεί όπω έγινε με το σπίτι Μπελογιάννη, θέλοντα να δείξει ότι η συγκεκριμένη αριστερή κυβέρνηση κοιτάει μόνο τη μία πλευρά και δεν κοιτάει την άλλη πλευρά δεν είπε κάποιος στην ΟΝΕΔ ότι 40 χρόνια θα μπορούσε να το έχει ανακαινήσει είναι δημοκρατή το σπίτι φέτος. του Παύλου Μελά που κακός είναι στην κατάσταση που είναι προφανώς όλα αυτά είναι κτήμα όλων μας και πρέπει να είναι σωστά και να ανακαινίζονται και να λειτουργούν ως μουσεία για όποιον θέλει να δει κτλ δεν είπε στην ΟΝΕΔ κάποιο σαράντα χρόνια υπήρχε αυτό επίθεμη, δηλαδή, το ερώτημα, τόσες μύζες, τόσα έργα. πάνω η κυβέρνηση μετά ο Ηλιόπουλος και έκανε την αντιπαραβολή σπιτιού Μπελογιάννη σπιτιού Παύλου Μελά και έτσι είπε αυτό που είπε μετά θα το γκρεμίσουμε και εντάχθηκε στην ε, Χρυσή Αυγή ο Τασούλας ή ο Ηλιόπλος στην Εδημοκρατία όχι τίποτα oh, παράδειο προς το παρόν εξυπηρετεί να είναι χωριστά ah, Προ το παρόν πρέπει και εξυπηρετεί και βολεύει να είναι χωριστά δεν υπάρχει λόγος συμπράξεων ακόμα στη δεδομένη στιγμή στο μέλλον όταν έρθουν στο όλα φανή, αυτά φανή, θα είναι. γίνουν όπως έχουν γίνει και στο παρελθόν ενώνονται όλα αυτά ξέρουν πολύ καλά πώ θα... Γίνουν και γίνονται σωστά Αλλά μια αποστροφή του κυρίου Τασούλα Ήταν αυτή που λέει ότι Αν είχε επικρατεί Προφανώς ο Μπελογιάννης Εκτελέστηκε και δεν αγωνίστηκε Για τη δημοκρατία γενικώς Έχει δίκιο σε αυτό Γιατί ο τσίπρα είπε για τη δημοκρατία Αγωνίστηκε για συγκεκριμένη μορφή Λαϊκής εξουσίας Αυτό έχει στο νου του. Και συγκεκριμένες ιδέες και συγκεκριμένες Όχι αυτά που, ιδέες, ο ναι. Όχι ο αυτά που έλεγε Αλλά αυτό που λέει ο Τασούλας μετά Ότι αν είχαν επικρατήσει Απόψεις Μπελογιάννη Δεν θα μπορούσαν να πω και να σκεφτώ Να του πούμε Ότι επειδή Υπήρχαν αυτές Αυτό το καθεστώς Οι απόψεις Μπελογιάννη δεν μπορούσαν να επικρατήσουν Και να τις σκεφτεί Και γι' αυτό τον εκτέλεσαν Επειδή είχε αυτές τις απόψεις το καθεστώς τότε και η ε, Τις απόψεις τότε, εκτέλεσαν τις Όχι απόψεις εκτέλεσαν, ναι. Και να, από εκεί και πέρα Στην Ελλάδα όποιος είχε διαφορετικές απόψεις από αυτέ του κ. Τασούλα δεν καλοπέρασε. Βάλε τη Χούντα, βάλε τις εξορίες, βάλε τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονιμάτων που αφορούσε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τους αποκλισμούς τους κοινωνικούς. Μέχρι σχεδόν το 80-81, κάπου εκεί. Την πολιτική οικογένεια του Τασούλα, να το πούμε και έτσι. Την πολιτική οικογένεια. Και όλοι αυτοί που ήταν μαζί με του κατακτητές που έσφαξαν, βίασαν και έκαψαν και σκότωσαν Έλληνε, κυριάρχησαν στην επόμενη Ελλάδα. Και όλοι αυτοί που αντιστάθηκαν στου κατακτητές κυνηγήθηκαν στην Ελλάδα του κυρίου Τασούλα, που τώρα κόπτεται ότι αν είχε επικρατήσει η πλευρά Μπελογιάννη, δεν θα μπορούσε αυτό να σκεφτεί και να πει. Πολλοί δεν μπορούσαν να σκεφτούν, πολλοί δεν μπορούσαν να πούνε, και είναι γεμάτα τα μακρονήσια και τα ξερονήσια. Από τέτοιου ανθρώπου. Και... Έχει μια βάση βέβαια. Γιατί αν είχε, επικρατή, είχε επικρατήσει ιδέε, Μπελογιάννη, δεν θα υπήρχε τασούλα στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Δεν θα ψηφιζόταν τασούλα. Ναι, δεν το ξέρω, αλλά υπάρχουν αυτό. κάποιοι τασούλε. Δεν αφορά τον συγκεκριμένο Τασούλα που μάλλον συνεπεί είναι σε αυτά που λέει. Υπάρχουν διάφοροι τασούλε που επιβιώνουν μόνο τα καθεστώτα, πρέπει να ξέρετε. <laughs> μάλλον αυτό δεν αφορά τον Τασούλα, γιατί είναι συνεπεί όσα χρόνια τον ακούω. Σήμερα πάντω είναι η επέτειο εκτέλεση του Μπελογιάννη και των συντρόφων του, του Αργυριάδη, του Μπάτση και του Καλούμενου. 30 Μαρτίου. Κυριακή ήταν. Κυριακή δεν έκανε εκτελέσει ούτε η Γερμανία. Τη έκανε το αστικό, δημοκρατικό, δημοκρατικό καθεστώ του κεντρώου πλαστήρα. Τότε μαζί με το υπόλοιπο κόσμο. Ποιο το περίμενε που θα ήταν Κυριακή. Ποιο το περίμενε που θα ήταν Κυριακή. Σαν σήμερα λοιπόν το 1952, έτσι κι αλλιώ από τα εγγένεια που χτίστηκε να συζητάμε, είναι το θέμα Μπελογιάννη. Να ακούσουμε, επειδή θα το θέλουν και πολλοί ακροατέ, ένα απόσπασμα από τη γνωστή ταινία, την απολογία. Ένα άλλο απόσπασμα, όχι αυτό που συνήθω ακούμε. Ποιο πράκτορα των ξένων θα δίνει τη ζωή του τόσο ανοιχτερόβουλα, όπω τη δίνουν χιλιάδε κομμουνιστέ. Οι θυσίε του μόνο με εκείνε των πρώτων χριστιανών μπορούν να συγκριθούν. Και οι χριστιανοί είχαν την ελπίδα πω θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ οι κομμουνιστέ θυσιάζονται για ένα καλύτερο αύριο που δεν θα χαρούν οι ίδιοι.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 Ten pelona, mu bese. Μια αν <Διάν> κάνετε τα στίχια μου κομμάτια Εσείς πεταίνετε και όχι εγώ Έχουμε εκδηλώσει. Παλί μόνο. θα έχουμε. Καιρό είχατε να κάνετε. Πάντα κάνουμε, απλά δεν τα λέω εγώ. Ο γιατί πολυτισ... δεν τα λε εσύ, γιατί πολεμά στην Λίουπολη. Δεν πολεμάω τίποτα. Μπορώ να ξεχνάω, μπορεί, μπορεί. Ο Πολιτιστικό Σύλλογο Άγγελο Σικελιανό μα καλεί στη μουσική εκδήλωση του Συλλόγου με τίτλο Σε όλε τι γλώσσε Ειρήνη. Διεύθυνη χοροδία και ορχήστρα Σοφία Καμαγιάνη, Επιμέλεια κειμένων και απαγγελία βάσοφλόρου συμμετέχουν τα παιδιά τη 5η τάκτη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λίουπολη. Αυτό θα γίνει. Παρασκευή. Αύριο και Σάββατο μεθαύριο 1η Απριλίου στις 7.30 στο θέατρο Δημαρχείου της Ηλιούπολης Ίσοδος Ελεύθερης μα το από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Έχουμε πολλού συλλόγου και πολύ καλού, Με εδώ. μαζικότητα και και και Κάνα μήνυμα, να πούμε Λέει εδώ ένας ε, φίλος ε, Δεν βλέπουμε Survivor, το 4ο μνημόνιο είναι Και Νο, πολύ σωστά Είναι μια προετοιμασία που κάνει ο Sky γενικός, Από καιρό σα το φέρνει να, Αυτό είναι ακριβώ. Λοιπόν ο πεθαίνει στον αέρα, λέει, ευκαιρία να βάλετε λίγο νότι σφακιανάκι. Mm. Mm. Mm. Όχι. <laughs> Όπως <Όχι>. δεν βάλαμε. <laughs> ναι. Δεν θα βάλουμε πόσο. Εντάξει, βάλαμε ρέμο, πού να φτάσει αυτή η κατρακύλα. Mm. Mm. Ε, άλλο, ευρίζει ο άλλο, δεν το δέχομαι. Ε, mm. Πάντως τον Αποστόλη για κρυφό Πασόκο τον κόβο. Mm. Mm. Ε, και είναι κοιλιοπολίτης. Ως. Mm. Μάλιστα. Ε, μέσα έχει πέσει ο φίλο. Τηλέφωνα δεν έχει σήμερα. Λέει άντρε, παιδιά, βάλτε τίποτα στον αέρα. Βγάλαμε αυτό. Εντάξει, το ήταν πολύ κατηρτισμένο το ακροατήριο. Ε, ο Ζεύ, καμία συναυλία αλληλεγγύη στον κυνηγημένο Ελληνόπουλο Αρτέμι θα κάνετε, ή μόνο για του άλλου γουνιάζεστε. Σωστό. Σωστό. Για το Σώρα κανεί. Δεν κατάλαβα Άλυσο, επειδή δεν όταν... έχει λαιμό, τι πάει να πει. <χω> <laughs> <laughs> ναι. Έχει δίκιο πάντω. Ναι. Πρέπει να γίνει κάτι και κανεί μα δεν κάνει κάτι. Να κάνουμε και την αυτοκριτική μα. Λοιπόν, γιατί η Fraport λέει εδώ πέρα που θα δανείσει. Εντάξει, έτσι γίνονται παιδιά. Θα δανείσει η ελληνική τράπεζα που έχει ανακεφαλαιοποιηθεί με τα λεφτά μα. Θα δανείσει τη Fraport για να πάρει τα αεροδρόμια μας. Ναι. μα. Πώ θα γίνει πώς δηλαδή. Πώ γίνεται συνήθω. Ωραία. Εσύ έχει λεφτά σύνια, έξω. Μπορεί να τα φέρει μέσα να κάνει αγορέ. Όχι, ούτε η Fraport. Μα, αυτό θα πάρει από τα εταιρείες. ελληνικά λεφτά. Γι' αυτό υπάρχει η έννοια των ιδιωτικοποίησεων για να μπέρχεται μια μεγάλη εταιρεία δανειζόμενη λεφτά δικά μα. Να αγοράζει στερεοδρομή, να τα αξιοποιεί, να κερδίζει από αυτά και εμείς να ξεπληρώνουμε τα δάνεια της τράπεζας που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με την δική μας εγγύηση. Αυτό είναι το σύστημα, δεν είναι παθογένεια. Αυτό είναι. Είναι αυτό απλά. Δηλαδή, αυτό. Ξεκολλάτε, μαθετέ το. Θυμάμαι ήταν η Ολυμπιακή Μονοπόλιο. Θυμάμαι τι γινόταν τότε. Δεν πρέπει να, να μην έχουμε μονοπόλιο. Η Ευρώπη δεν το επιτρέπει και σωστά, όντω η Ευρώπη δεν τα επιτρέπει αυτά. Ήρθε η ιδιωτικοποίηση. Ήρθε ο Άγιο Κουμπάρο τη Δόρα να το πάρει. Ούτε το, το δώσε ο Κατζητάκη. Ωραία, όποιο είναι. ναι. δώσε ο Κατζητάκη και το κουμπάρι. Αν ο Άγιο Κουμπάρο να μην ήταν, θα ήταν κάποιο άλλο. Τυχαίνει να είναι κουμπάρο. Καμία σχέση. Το πήρε αυτό που το πήρε και υπήρχε μετά η άλλη εταιρεία και γίνανε ένα τώρα. Και εκεί που είχαμε κρατικό μονοπόλιο, έχουμε ιδιωτικό μονοπόλιο. Ένα υπάρχει στην Ελλάδα. Βεβαίω, θεωρητικός μπορεί να μπει οποιοδήποτε με ένα αεροσκάφο 2,50 να κάνει, αλλά δεν μπαίνει. Τελικά είναι ένα. Ναι, δεν έχει καμία ζήτηση. Υπάρχει, Υπάρχει ανταγωνισμό, το... θέλω να πω. Και γι' αυτά δεν θέτει κανεί ερωτήσει στη Βουλή θέματα γιατί γίνεται έτσι και πώ αυτό και γιατί. Ούτε για τη Θα θέσει κανεί θέμα απολύτω στη Βουλή. Από αυτού που έχουν ψηφίσει την ιδιωτικοποίηση και είναι φανατικοί των ιδιωτικοποίησεων. Ποιο δεν είναι πια. Ένα Παραχή. άλλο θέμα που θα συμβεί στην Ελλειούπολη την Τετάρτη ήταν ah, να πανώ σήμερα Φευγαλέα πάλι, πάλι. Μην κάνει έτσι, θα σαρέσει. αρέσει. Ah, την ας. Τετάρτη, δεν θυμάμαι το μέρος, ας θα το δω και θα το πω. Μιλάει ο Σκουρλέτης oh, oh. Έρχεται ο Σκουρλέτης την oh, 5 και... Απριλίου. Είδα να πανώ μου στην κεντρική πλατεία. Κοντά σε τσόντα πήγε πάντως, είπα. Φαντάζομαι θα πει τι αριστερά. Ενοχλεί. Ενοχλεί, ενοχλεί ότι υπάρχει μια κυβέρνηση τη αριστερά σε αυτή εδώ Αντιστέκετε. πέρα. Αντιστέκετε. Την μικρή χώρα. Αντιστέκεται όταν λέει, λέει ναι σε όλα στο τέλο. Αντιστέκεται. Και εσεί ακόμα όπω το είπατε τώρα. Αφήστε Είστε έτοιμο να ψηφίσετε όλο αυτό το πακέτο που δέχεστε κι εσεί ότι είναι βάρβαρο. Όχι. Αν έρθει έτσι όπω τα Αρι, Αριστερά δεν σημαίνει πρόθυμη δύναμη κάθε φορά πούμε, να θυσιάζεται ο ρόλο τη ηφηγένεια. Αριστερά σημαίνει να εξαντλήσουν στι δυνατότητε να υπάρξουν αλλαγέ έστω μικρέ μεγάλε για να βελτιωθεί η ζωή των περισσότερων. Ναι. Πότε έχει βελτιωθεί η ζωή των περισσότερων Τα δύο χρόνια τα τελευταία Ή σε πόσα χρόνια θα κρίνουμε πόσο αριστερά είναι Με το κριτήριο της βελτίωση Τη ζωή των περισσότερων Και πότε δεν είναι η φυγένεια αυτή η αριστερά Όχι, ναι, άστο αυτό ναι. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία Αλλά ε, Έχει βελτιωθεί Η ζωή των Τα τελευταία δύο χρόνια Η ζωή γενικώ έχει βελτιωθεί Με την αριστερά στα πράγματα Η ζωή των πλουσίων και αυτών που έχουν αρκετά σε αυτόν τον τόπο έχει χειροτερέψει γιατί και αυτό προφανώς είναι ένα κριτήριο. Η ζωή των λιγοτέρων έχει χειροτερεύσει σε αυτόν τον τόπο ή συνεχίζει να ανεβαίνει και να γίνεται καλύτερη. Αφού κάνουμε ερωτήματα, έχει έρθει αριστερά στα πράγματα. Έτσι όπως λέει ο Έχω, Ο, ο, να λέει, και ο λέει ότι πήγε με στις γυναίκε, πήγε. Oh, 10 έχει εκεί μέσα, δεν δε, δε, δε δε, δε έχει καταφέρει. Σε, τα ε, παραδείγματα και οι παρομοιώσουν δεν είναι. Δεν είναι, τώρα συγγνώμη. Καθένα λέει ό,τι θέλει. Κι εγώ mm. λέω, άμα θέλω. Πάντω, η ζωή των δανειστών, όπω θα ακούσουμε τώρα από τον άλλον αριστερό και ίσω πιο αριστερό, γιατί είναι ο ηγέτη των 53 του Ευκλήδη του η ζωή των δανειστών δεν έχει πάει χάλια. Γιατί αυτό που έπιασε Αυτό που η αντιπολίτευση και άρα έπρεπε να φωνάξει, ήταν δεν έχει καμία σχέση το υπερταμείο με το Ταϊπέτ. Γιατί η λογική του υπερταμείου Είναι πώ μπορούμε Να αυξήσουμε πρωτίστως Την αξία Των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων Και πώ αυτό μπορούμε Να το αξιοποιήσουμε Αυτή την αξία Βεβαίως και για τους δανειστές Βεβαίως και για τους δανειστές Αλλά βεβαίως και για τις επενδύσεις Για τον λαό τίποτα Για τους δανειστές αυξάνουμε την αξία Γι' αυτό φτιάξαμε το υπερταμείο Για να αυξηθεί η αξία ώστε να ευνοηθούν να οι δανειστέ. Καλά, ο λαό δεν τα εκτιμάει κιόλα αυτά. Ναι, για... αχάριστο, Ο δανειστή εκτιμάει. Αχάριστο, ο δανειστή, δανειστής... το εξή, θα το δω, businessman οι άνθρωποι. Αχάριστο τελείω. Αυτά λέει ο Τσακαλώτο, αυτά λέει αριστερά. Το κουκ έχει συνέδριο σήμερα, ξεκίνησε το 20ο του πάνω στον Περισσό. Ε, μίλησε ο Κουτσούμπα, ανοιχτό ήταν εκεί, στην ΕΡΤ, ζωντανή σύνδεση. Είχε και πολιτιστικό δρόμενο στην αρχή. Φλασμόμπ. Είχε φλασμόμπ, ε. Ναι, φλασμόμπ ξέρει. Στον κέντρο εξυγχρονιζόμαστε. Φλασμόμπ ξέρει τι είναι. Φίξ, τι μην μην οπορτουνίσανε, φοβάμαι. Αυτά τα κάνουν. Μην Για το... από εδώ πλευρά. Φλα... Φο... Όλα μπορεί να τα προσάψει εκτό από αυτό. Φλασμόμπ είναι αυτό που στα καλά καθουμένα υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο ίντερνετ, διαδίκτυο. Εκεί που κάθονται σε σταθμού τρένου συνήθω, στου αρέου σταθμού τρένου του εξωτερικού τουλάχιστον. Και και Οπότε, ναι. Όχι μέσα το κάνει. Φανίζονται μουσική ας. και καλά τυχαί και τραγουδάνε. Ε, το ίδιο έκανε μέσα στο χώρο και του συνέδριο του Συνέδρου. Σφυρότα έπαινα και τέτοια και τραγουδάνει. Κανείτε φιλόδρε, δεν κρατούσαν. Κάποιο ή υπήρχαν φιλότρε. Αλλά είχε ένα φλασμό με τραγουδίου του Βάρναλιά. Εντάξει, βάλουμε. Θα το πάσα λόγο. Δηλαδή, αν μετασύδαζα θα έχει μαμά μια. Τι να κάνουμε τώρα. Αν έχει θα έχει μαμά. 1, ε, και Πάει, ανάλογα με το κόμμα. Και θα πειδούσαν όλοι μαζί μετά στο. Απ' ο... ah, <laughs> Εδώ βάρναλι. Τι να κάνουμε. Αλλά... Θα μπορούσα να το κάνω πιο να καταναλάνε εκεί να θεωρίζουν κιόλα. Πιον. Κάλε μου, ξέρω. <laughs> Αργότερα. Όποιο για παίξο. Όχι ακόμα. Όχι, όχι ακόμα. ακόμα. Δεν είναι όριμε συνθήκε. <laughs> ένα οριμάσει συνθήκε και αν επιτέλου. Ε, τι τραβάμε από εδώ, τη τραβάμε από εκεί. Δεν δε οριμάζουν τι συνθήκε. Τίποτα. Οι καρίδε οριμάζουν ένα τρώει άλλοι. Οι συνθήκε δεν, δεν πρόκειται να οριμάσουν με τίποτα. Έχει ακούσει ένα ρημη καρρίδα. Όχι. Όλε όρημε. Δεν ξέρω τι να την πάρει να σου λέει χαμάρε να έχετε γιατί οι καρδίδε μιλάνε. Τι κάνω. Λέμε για το ίδιο. Κάτσε, τι μείνει εκεί να σου πω. Καρίδα είναι αυτά που τρώει παλιάρα. Ναι. Αυτό δεν λέμε καρίδα. Ναι. ναι. Εντάξει. Συμφωνούμε τουλάχιστον στο ότι είναι καρίδα. Και καρπούζι είναι αυτό που. Είναι ο κόλο Λάουρα. Βάλε διαφημίσει. Έτσι φτάσαμε στο τέλος η σιγα σιγα αυτά και με αυτά περνάει η ώρα Περνάει η ώρα να σας ευχαριστήσουμε Και να σας παραδώσουμε εμεί και τις κοιτάλοι και όλα μαζί Στο μαγκαζίνο που ακολουθεί να μάθουμε τα νέα τι έχει γίνει πώ πήγε η αξιολόγηση έκλεισε δεν έκλεισε Πόσο δεν θα, θα πέσει το αφορολόγητο Και τα καινούρια δώρα που μας φέρνουν οι αριστεροί Σε αυτόν τον τόπο Πάσχα, για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεια σας Άρια. We'll